Εκείνο του φίλου απ' το δέντρο έπεσε Ίσοδυναμή με δάγκρυς το πρόσωπο και κύλης Ένα τηλέφωνο για γένση χάδι και μια λέλαση Ένα παράπονο Έλα. Εύκολα. Άλλαξε γνώμη τόσο εύκολα. Α. Εύκολα. Α. Εύκολα. Α... Εύκολα. Ναι. ναι. Εύκολα. Πρωτότυπο. Εύκολα. Ναι. Πού είναι να φύγει τόσο μακριά από την. Τι... Αυλίσου Τι ώρα θα πάτε Τι ώρα θα πάτε, γιατί είχα και εγώ πρώτα συνδυάμεσα τώρα Και σκέφτηκα να σε γράψω σκέφτηκα να σε γράψω πότε τι ώρα θα πάτε Ούτε εγώ, απλά το παίζω <laughs> Για πες 20 λεπτό ε, όχι τόσο σύντομα, αλλά μάλλον το έχω, μάλλον θα, θα περάσω. Εντάξει. φιλακιά.